του Διόρθωσης και συμβουλή Αλεξάνδρου Μουσική Και όταν έφτασε η νύχτα επήγαινε ο Αλέξανδρος στον τόπον όπου και έβαλε το φουσάτων του ολόγυρα και αυτός εισέβη στην τέντα του και όρισε και ήλθαν οι Μεγιστάνοι και εσυμβουλεύθηκαν την Ακάμουνη τους Αθηναίους. Και είπε ο Αλέξανδρος, «Άρχοντες ευγενέστατοι και ανδριωμένοι. Το όνομά μας είναι εις τον κόσμο όλων θαυμαστών, ως ανδριωμενων και καλών. Και τώρα εκαταντήσαμεν και επέσαμεν εις το κάστρο των Αθηναίων από κάτω και ενοικίθημεν και τον τόπο του δεν τον επείραμεν. Και τώρα τι ορίζεται να κάμουμεν» και αποκρίθη ο φιλόσοφος όπου έφυγε από την Αθήνα, ο Διογένης και είπεν «Αλέξανδρε Βασιλεύ, ήξευρε ότι Αθήνα δεν παίρνεται, ότι είναι μέσα λαός πολίς έως δέκα χιλιάδες ανδριωμένη. Αμή, κάμε τίποτα στέχνη, μήπω τους πλανέσεις να εξεύουν έξω εις πόλεμον και εμείς να δώσουμε εις φυγή, και αυτοί θέλουν μας διώξει». Και αφού ξεμακρύνομεν από το κάστρον, «Τότε να να απάνω τους με τα καλά άτια και θέλωμεν σκοτώσει και αυτούς και θέλωμεν πάρει και το κάστρο. Και ο ο Αλέξανδρος την τιάφτην τέχνην, ως περί Έλληνες κάποτες την Τροάδα, εσήκωθει ευθύ με όλα του το φουσάτα και φεύγει. Και άφηκεν εις το του αγελάδια χίλια και πρόβατα χιλιάδες τέσσερες. Και έγραψε επιστολήν και εκεί στην την τένταν του και έγραφεν ούτω. Άρχοντες αθηναίοι, Εγώ μην ξεύροντας την δύναμη του ειδικού σας Θεού Ήλθα κατεπάνω σας με τόση δύναμη Όπου με είδατε και εσείς Και εθυμώθη ο Θεός σας ο Απόλλων Και έδωκε σας δύναμη Και εσκοτώθη το φουσάτρο μου όπου εσάς Και είδου όπου εξεβαίνω από το κάστρο σας Και από τον τόπον σας και υπάγω Και τα γελαδοπρόβατα που άφησα Να ανταθυσιάσετε εις τον Θεό σας τον Απόλλωνα Για να με συμπαθήσει και ούτω εξέβη από το κάστρον μίλια δώδεκα, και εκρύβη ει έναν λόγκορ. Και οι Αθηναίοι εξέβηκαν από το κάστρο, και επήγαν εις τον τόπο όπου ήταν κονεμένο και οι τέντε του Αλέξανδρου. Ήβραν την επιστολή, και ανέγνωσαν την, και είπαν: Από τον φόβο του ο ιό του Φιλίππου έφυγε. Και εξέβησαν μικροί και μεγάλοι, όσοι και ανήσαν, και άρχισαν να διώκουν κατόπι. Και ένα άρχον, ονόματι Τυρόμαχος, είδαν όνειρον και ήλθεν προς τους άρχοντας και λέγει «Άνδρες Αθηναίοι και αυθεντάδε, σταθείτε και μη διώκετε τον Αλέξανδρον, ότι ετούτην τη νύκτα είδα όνειρον βαρύ. Είδα ότι του Απόλλωνος, ο ναό του Θεού, έπεσεν και του κάστρου υπήρχε χάλασαν και οι πόρτες οι μαρμαρένιες έπεσαν και ο Αλέξανδρος εισέβη καβαλάρης και επερειπάτης Ρούγας και το κάστρο να γέμισε σιτάρι δασί, όριμον και άγουρων, και οι στρατιώτες του Αλεξάνδρου το εθέριζαν. Αυτό το όνειρον είδαν ο τυρόμαχος και το είπαν, και αυτοί δεν τον ήκουσαν να σταθούν, αμοιε πήγαν κατόπιν του Αλεξάνδρου διώκοντες. Και ο Αλέξανδρος τους εκαρτέρι ιστον λόγον της Κασταλίας, και εδιόρθωσε τα φουσάτα του τρία μερτικά, το κάθε ένα κατά την τάξη του και εις των κάμπων της Βοταλίας έσωσαν τον Αλέξανδρον. Και παρευθείς όρισε ο Αλέξανδρος και εκτύπησαν τα όργανα και τα στρουμπέτες και εξέβησαν τα φουσάτα από τον λόγον όπου ήσαν κρυμμένα και είδασαν οι Αθηναίοι τα φουσάτα του Αλεξάνδρου και έτρώμαξαν και είπαν «Τι επάθαμεν, σήμερον ουδένα θέλει γλιτώσει» και με φόβον μέγαν ευγήκαν πόλεμων. Νίκη Αλεξάνδρου Τύπησε πάρα αυτά ο Αλέξανδρος το πρώτον και εντζάκισε τους Αθηναίους. Και έκοπταν και έσφαζαν όσαν καλοί γεωργοί εις χωράφιδασοί. Και άλλοι έφευγαν και έσπηγαν με τα φουσάδα του Αλεξάνδρου και εσέβαιναν εις το κάστρο της Αθήνας. Ιδές θλίψης και θρήνος μέγας όπου έγινει στην Αθήνα την ημέρα εκείνη. Εγιναίκες εξέβαιναν να συναπαντήσουν τους άνδρες τους και εσκοτώνονταν και αυτές, και έτρεχαν οι αιματοχυσίες οι ρούγες ως αν ποτάμι, και εφωνέ των ανδρών και των γυναικών ανέβαιναν έως των ουρανών. <Τι> Πώς επαρακάλει ο Αλέξανδρος τα φουσάτα να μην κόπτουν τους ανθρώπους. <Τι> Εκαβαλήκευσε γούν ο Αλέξανδρος των βουκέφαλων και επεριπάτει στο μέσο του κάστρου και επαρακάλει τα φουσάτα του να μην κόπτουν τους ανθρώπους και δεν υπόρει να καταπραΐνει τον θυμόν τους. Οι γυναίκες και τα παιδεία έστεκαν κλαίοντες και παρακαλούσαν τον Αλέξανδρο να τους ελεήσει, να παύσει η θράυσης του κοπετού και ο Αλέξανδρος δεν υπόρει να τους σταματήσει από την μανία τους. Και όρισε και έβαλαν στείαν και εκατάκαυσε το κάστρον και οι γυναίκες και τα παιδεία ανέβαιναν στου τους πύργους να γλιτώσουν και από την πύραν της φωτείας εγκρεμίζονταν κάτω από το κάστρο και σκοτώνονταν. Κι άλλοι έτρεχαν εις το ναόν του Απόλλωνος διε να γλιτώσουν αμή και σε με όλους τους θεούς των Ελλήνων. και ο Αλέξανδρος εγέλασε και είπεν «Εάν είσαν οι θεοί των Ελλήνων θεοί αληθινοί να απαντηθεί από την φωτεία να μην καούν». Και πάλι είναι ο Αλέξανδρος ελειπήθη των λαών και με χαρά και με θλίψην έλεγε. Σήμερον τορμακεδόν τα άρματα εικονίστησαν από το αίμα των Αθηναίων και δεν είναι το πτέσιμον από εμένα, αμήν από αυτούς δια την αγνωσία τους. Γνωμικών Και τότε ο Διογέννη ο φιλόσοφος είπεν αυτό το γνωμικόν. Ο άνθρωπος, αν δεν πάθει, δεν μαθαίνει καλά. Λέγει ο λόγος, τζάκισε το κεφάλι του εχθρού σου και τότε να σε πείθετε και να σε φοβάτε ότι εγώ τους το επροείπα και αυτοί τον λόγον μου δεν ήκουσαν. Θρήνος <Το> της Αθήνα και της Θήβας <Το> Τότε η Αθήνα και η Θήβα έκλαυσαν πικρός ομοίως και τα βασίλεια της δύση Σικελίας και Λακεδαιμονίας, έφριξαν και εις μέγαν και λογισμών έπεσαν. Τότε ο βασιλεύς Αλέξανδρος εδιάβη στην Ρώμην και έγραψεν τα φουσάτα του και ύβρε τετρακόσες χιλιάδες αρωματομένους. Και υπαγένοντας εις την Ρώμην, εσύν τον οι βασιλείς και οι αυθεντάδες της Λακεδαιμονίας, της Σικελίας, «Και της πουλιάς, όλων τοριακών και οι γόλθοι όλοι». «Και ήλθαν και συναπάντησαν τον και ήφεράν του δώρα πολύτιμα και φουσάτων και χαράτζιων χρόνων δώδεκα». «Ήφεράν του και στέμα βασιλικών με πολύτιμα λιθάρια». «Και λοιπόν όλοι οι βασιλείς της Δύσης ήλθαν και λοιπον ολοι οι βασιλιστις τη Δύση ηλθαν και προσκυνησάντων και ολωνών τους έδωκε τάξες καλές». Και σημώνοντα ο Αλέξανδρο ει την Ρώμη, οι άρχοντες ότι έρχεται, και εμαζόχθηκαν να κάνουν συμβουλή τι να κάνουν. Και οίκουσαν τον χαλασμον τη Αθήνα, και έπεσαν ει μεγάλη απορία και φόβων. Και είπαν οι φιλόσοφοι και οι ρήτορες, ας Α τον δεχθούμεν τον Αλέξανδρον με ειρήνην, Και θέλομεν κάμι ό,τι με αυτόν και ό,τι ζητήσομεν, μόνον να τον δεχθούμε και α τον συναπαντήσομεν με δώρα κατά το πρέπον. Δέησεις <Δε> Ρωμαίων προς τον θεόν τον Απόλλωνα. Και συνάχθησαν όλοι και διάβησαν ιστον τον θεόν τον Απόλλωνα να τους φανερώσει την Ακάμουν. Και εφάνει ο Απόλλωνα κατόναρ ήγουν εις τον ύπνον τους και είπε τους να ειξεύρετε άνδρες Ρωμαίοι ότι ο Αλέξανδρος είναι ιός μου διότι ένα καιρόν είχα διάβει στην Μακεδονία και εκαρπογονήθη ο Αλέξανδρος. Και να τον προσκυνήσετε τιμικά και με δώρα καλά. Και συνάχθησαν οι άρχοντες για να συναπαντήσουν τον Αλέξανδρο και ήταν η συναπάντηση των Ρωμαίων εύμορφη κατά πολλά. συναπάντηση των Ρωμαίων είχαν τέσσερις χιλιάδες αρχοντόπουλα εύμορφα και κοράσια ωραία δύο τα αρχοντόπουλα με χρυσά στεφάνια στα κεφάλια τους και καβαλίκευαν εύμορφα άλογα, και τα κοράσια ομίος και αυτά εις άλογα και σκεπασμένα με χρυσές χορτίνες. Και 40.000 άνδρες. Όλοι με δάφνην στα τα χέρια τους, εντετυλιγμένοι με χρυσάφιον. Ήσαν και οι ιερείς και άρχοντες χίγγοι, όλοι με λαμπάδες αναμένε Και ο ιερεύς του Θεού των Ελλήνων με δύο χιλιάδες γέροντες, όλοι με φανάρια αναμένα. Και ούτως εξέβησαν η συναπάντηση του Αλεξάνδρου και επήγαν δώρα πολύτιμα και βασιλικά. Και επήγαν το Μέγα επανόφορον του Σολομών, όπου το είχε πάρει ο βασιλεύσον Αυγχοδονόσεων από την Ιερουσαλήμ, και δώδεκα στα γόνια με λιθαρόπουλα πολύτιμα, όπου τα είχε ο Σολομών εις την Αγία Σιών, εις τα Άγια των Αγίων, και επήγαν και το στέμα του Σολομόντος με λιθάρια πολύτιμα τρία, τα οποία έφεγαν τη νύκτα ω σαν Λαμπάδες, και ολόγυρα εις το στέμα είχε δώδεκα λιθαρόπουλα, όπου ήταν οι μήνε γραμμένοι. Επήγαν και το στέμα της βασίλισσας της Ιβίλας, το οποίον ήτο μετέχνη, όπου ούτε ο το είδε, ούτε αυτεία το οίκουσαν. Επήγαν και άλογον άσπρον, σκεπασμένων με και η σέλα του με πολύτιμα λιθαρόπουλα. Επήγαν και άρματα βασιλικά, του Πριάμου, όπου τα είχαν πάρει από την Τροάδα, και κοντάρια ελεφαντινά εγκεκοσμημένα. Και ήφεραν και το κοντάρι του βασιλέου Ταρκιανού της Ρώμης, όπου ήταν ενδεδειμένον με τις ασπίδο στο τομάρι. Με τέτοιας λογής συναπάντηση έβγηκαν εις των Αλέξανδρων οι Ρωμαίοι, όσες σέβει ο Αλέξανδρο στην Ρώμη. Τότε ο Αλέξανδρο ο βασιλεύς έβαλε τα φουσάτα του ισκαλίν και εύμορφη τάξη και έρχονταν αρματωμένα και λαμπροφορεμένα τιμικά. Και τη Μακεδονία των Φουσάτων έστεκε κοντά στον Αλέξανδρο. Και αυτό εκαβαλίκευσε τον Δουκέφαλον και έβαλε στην κεφαλήν του το στέμα τη Βασίλισσα Αιγύπτου τη Κλεοπάτρα όπου είχε δώδεκα λιθαρόπουλα πολύτιμα, και όταν ῥώμιν ἰς ἀπάντησιν εις την Ρώμην η συναπάντηση των αρχόντων, όρισε και έσερναν τα άλογα όλα εμπροσθέν του, και όρισε και ελαλούσαν από τις δύο τα τεστρουμπέτες και πάσα λογής όργανων και διόρθωσε τα φουσάτα του ις δώδεκα μέρη να έρχεται κάθε μέρο εις την τάξη του». «Πατυχία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλαξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Πορόπουλος